Στενότερη σχέση έλαβε ο Σολομός με άλλους δύο Ιταλούς φιλολόγους οι οποίοι τον ανταγάπησαν καλύτερα παρά ο Μόνδης. Ο ένας ήταν ο Ιωάννης Τορτίς, μαθητής του Αγαθού Παρίνη, υπέρμαχος της σχολής η οποία εναντίον εις τη γνώμη και το παράδειγμα του Μόντι εξόριζε από την εανποίηση την παλαιά μυθολογία. Ο άλλος, Ιωσήφ Μοντάνη, κρεμονιάτης, νους κριτικότατος, εχθρός της ξερής σχολαστικότητος θρεμμένος από φιλοσοφικές μελέτες είχε καταρχάς ασπαστή την πίεση. αλλά αισθανόμενο ότι εκίνδυνευε να παρενοήσει τη διάθεση του πνεύματός του εγκαίρως εδόθηκε όλος στη την κριτική και εις αυτήν ευδοκίμησε περί αυτού λέγει ανώνυμος βιογράφος του ότι εφύλαξε αμόλυντη την άδολη και γενναία ψυχή του σταθερός εις στα φρονήματά του εθεωρούσε ότι ήταν το άκρον της κατεσχήνης να κατασταίνει την ασταγράμματα όργανα άνανδρης δουλειά ή μανική ακολασίας. Όθεν με αλήθεια εχαράξε στον τάφον του ο Π. Ιορδάνης, ειλικρινής και θερμός εραστής του αληθούς και του αγαθού, προς τα οποία είχε πάντοτε προσιλωμένο το ευγενικό του πνεύμα και μελετώντα και γράφοντα. Με αυτά τα ωραία ηθικά προτερήματα κατά δυστυχίαν πάρα πολύ σπάνια ως και στι πλέον φιλελεύθερες πολιτείες εσύμπαθούσε φυσικά ο Σολωμός ο οποίος νέος ακόμη είχε παρόμοια φρονήματα. Το μαρτυρούν τα ακόλουθα πολύτιμα λόγια όπου σώζονται εις ένα άμορφο σχεδίασμα επιταφείου λόγου τον οποίον αυτός εις την Ιταλία ευρεσκόμενος εξεφώνησε ως φαίνεται προς τους συμμαθητάδες του. Νέοι συμμαθητάδες, μάθετε την επιστήμη και την αρετή, δίχως να υπερηφανεύεστε. Και δεν θα υπερηφανευτείτε αν αληθινά μάθετε την επιστήμη και την αρετή. Αλλά μην παραχαμηλώσετε ποτέ την κεφαλή, διότι θα ευρεθούν πολλά άτιμα και αχρία χέρια, έτοιμα να σας την πλακώσουν. Αν πάλι τολμήσουν οι άνανδροι να σας υβρήσουν, για να σκεπάσουν τους πολλούς φόβους, οι οποίοι φωλιάζουν μες την ψυχή τους, τότε ναι, σηκώσετε την κεφαλή με όλη τη δύναμη πόχη και θα ειδείτε ότι θα πέσει ευθύ εκείνη η αφθάδεια επειδή είναι μικρόψυχη αφθάδεια. Με αυτά τα φρονήματα, τα οποία εφώτισαν σταθερά τη ζωή του έως την ύστερην ώρα, επέστρεφε νοσορομώσει στην πατρίδα του το 1818. «Βάρβαρος», ως είπε ο ίδιος, εις ένα ιταλικό ποίημα του, αυτός είχε πατήσει το έδαφος της Ιταλίας και το άφηνε πλουτισμένος με το άνθος της Ιταλικής Σοφίας. Η ίδια ευγνωμοσύνη, την οποία έθρεψε θρησκευτικός προς τους παλαιούς διδασκάλους του, ήταν με στη γενναία ψυχή του χρέος ιερό και προς την υγιήν, όπου επροτογνώρισε το ωραίο και το αληθές. Χρέος το οποίο δεν εξεπλήρωνε με άδεια λόγια, αλλά όσες φορές έτυχε με έργα, και με ευεργετήματα, πολλά των οποίων εκάλυψε η μυστικότηση της φιλανθρωπίας του. Και τότε, ως λέγεται, εμελετούσε να γυρίσει στην Ιταλία και να εγκαταστηθεί εκεί. Αλλά αν και εφαίνεται ότι η Βυζάστρα έπρεπε να τον αποσπάσει για πάντα από τις μητρικές αγκάλες και ο φωτισμένος νους του έβλεπε εις τη φιλολογική και πολιτική κατάσταση του τόπου του μία νερημία, όμως το πνεύμα εκείνο το οποίο μυστικά αναφτέρωνε κάθε ελληνική καρδιά προμηνητικό της εθνικής νεκρανάστασης δεν είναι δύνατο η μια ενεργητικότατα να το ακούσει η ψυχή του ποιητή μας διότι αυτή με όλη την ξένη εναθροφή με όλη τη δύναμη όπου έχουν οι πρώτες εντύπωσες εσώζεται ελληνικότατη παράδειγμα όχι πρώτο αλλά σημαντικότατο της θαυμαστής του ελληνισμού ατομικότητος η οποία δεν προδίνει τον εαυτό της ούτε στη δύναμη της βίας ούτε στη χάρη της ξένης μορφής και εις τούτη την ύστερη περίσταση βρισκόμενο λαμβάνει ελεύθερα τα ξένα στοιχεία τα με τα ειδικά του όσον αρκεί όπως τούτα ξατυλιχθούν τελειότερα και αυτό έκαμε ο Σολωμός. το ένδοξο και έτοιμο στάδιο το οποίο έβλεπε ο μπρό του στα Ιταλικά γράμματα, θεληματικό σε Αλλά αυτή η πείρα του, μια ξένη ηλικιωμένη φιλολογία, την οποία αυτό εγνώρισε λαχταριστήν ει τα χείλη των συγγραφέων τη, ει την οποία η μαλακότη και η δύναμη, η ελαφρώτη και η βαθήτη, συνυπάρχουν αξιολογότερα παρά άλλε νέε όπου δεν έχουν ήλιο μείωση αυτή η καλλιτεχνική τριβή του λέγω εστάθηκε βοήθημα μεγάλο όχι μόνον αλλά στοχάζομαι αναγκαίων εις την πρόημη ανάπτυξη του μορφωτικού πνεύματος με το οποίον ο Σολομός μεγαλόψυχα ετοιμάζεται να καλλιεργήσει γλώσσα, πνημένην εις το σκότος της αμάθειας και της δουλειά. αφού με τον Θεόκριτο συναπέθανε το πρωτότυπο εκείνο πνεύμα, το οποίο εις την Ελλάδα είχε τόσο πλούσια την ουσία του, ώστε οκτώ αιώνες μόλις εστάθηκαν αρκετοί όπως φανερωθεί όλο μες τα πολύμορφα λαμπρά του έργα, αφού με τον αφανισμό της πολιτικής αυτονομίας ο νους εκατάφυγε όλος ιστην την σκεπτική έρευνα. και από την ανοιχτή ατμοσφαίρα του κόσμου η Σοφία αποσύρθηκε ήρθε σπουδαστήρια, Έπαυσε η τέχνη να χύνει τι ζωήφόρε πηγές της με στα σπλάγνα της κοινωνίας και μέσα από αυτά να λαμβάνει την αμόρφωτον ύλη. Καθημερινός βαθύτερο χάσμα εχώριζε το πλήθος και τους λογίους. Οι οποίοι, προσιλωμένοι στα τα αθάνατα των προγόνων, έπροσπαθούσαν να φυλάξουν ακέραιους τους τύπους του περασμένου και μάλιστα τη γλώσσα, δηλαδή των τύπων, εις οποίον όλοι οι άλλοι συγκεφαλαιώνανται. Και ενώ από ένα μέρος, εις αυτόν τον αγώνα, ο φιλολογικός νους εκατέβηκε εις το πολυχρόνιο διάστημα της δουλείας, όλους τους βαθμούς της τυπικής και νόθης γραμματολογίας, από τη σκιά του ελληνισμού ιστους αλεξανδρινούς και ρωμαϊκούς καιρούς έως εις, την άρνηση εις τους βυζαντινούς, από το άλλο, ο αλυσμονημένος λαός γυρίζοντας στη τη φύση, εδιάλειε τον σοφόν οργανισμό της αρχίας φωνής και από τα συντρίματά της και από ξένα στοιχεία εμόρφωνε τη νέα με σιγανήν αδιάκοπη εργασία προοδεύοντα έως όπου η καινούργια μορφή ανέβηκε και κυρίεψε όλες τις τάξες της κοινωνίας. Και ενώσω το έθνος εφαίνεται ότι δεν είχε ύπαρξη, η γραμματισμένη μπορούσαν να μείνουν και έμειναν αδιάφοροι εις του δημοτικού πνεύματος την ενέργεια. Αλλά μόλις χάραξε για το έθνος ένα παρόν και ένα μέλλον, οι λόγοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να αποχωριστούν από την άψυχη αρχαιοτροπία της γραπτής γλώσσας και να την τροπολογήσουν ώστε να γεννεί δεχτεί το έθνος. Αλλά τι ούτε τρόπος, θέτοντας ως βάση τη γραπτή πάντοτε την αρχαία και όχι τη ζωντανή φωνή, έπρεπε το απροσδιορίστο σύστημα να τους καταφέρει ύστερα από πολυδιάφορα διάφορα σκοντάματα, ανεπεστήτως εις εκείνη την πρώτη νεκρή μορφή, από την οποία με τα είχαν ξεκολληθεί όταν προσπάθησαν να συγκοινωνήσουν ζωντανά με όλα ξεχώριστα τα μέρη του έθνους. Εις τη σχολαστική παράδοση της γραπτής γλώσσας, ξένος ήταν ο Σολωμός για τη φιλολογική κατάσταση του τόπου του και ξένος έπρεπε να μείνει πάντοτε. Η αγνή ποιητική του διάθεση, αφιλίωτη πάντα με τη σχολαστικότητα, έπρεπε να ασπαστεί την άλλη πάνγκινη παράδοση της ομιλουμένης, εις την οποία έρεεν ακόμη μία καθαρή φλεύα ελληνισμού. Η ποίηση, η οποία δεν μπορεί να αναπνέει, Παραίστε σαν κάλε τη φύση, δεν στέργει άλλο όργανο η μη την ζωντανή φωνή με του τύπου τη, η οποία άλλο δεν είναι η μη η λαχταριστή καρδιά όλη τη κοινωνία. Ούτε άλλη πρέπει να παραδεχθεί ο πεζό λόγο, αν δεν θέλει να καταντήσει ξερό λογικό μηχανισμό, ικανό ω τα μαθηματικά σχήματα να υπηρετεί τον νου, άφωνο όμω και άκαρπο προ την κοινωνία οι οποίες είναι καλεσμένος να χαρίσει τα καλά του φωτισμού. Αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν όσες φιλολογίες ευτύχησαν να έβρουν το έθνος γλώσσαν επιδεκτικήν να καταστηθεί μεταδότρια του πολιτισμού και της σοφίας. Και τέτοια φαίνεται η απλή μας. Με συνή μεταξύ της γραμματικής πολιτιπίας των αρχαίων γλωσσών και της απλότητος των νεωτέρων, με τις οποίες συμμορφώθηκε Φαίνεται προορισμένη να δεχθεί μέσα της και να συγχωνέψει ό,τι σώζεται άφθαρτο εις την κληρονομία της αρχαιότητος και ό,τι έβγαλε ο νέος ευρωπαϊκός κόσμος. Εκφραστικότατη, επειδή όσο βαρύτερα ήταν πλακωμένο τόσο ευαθύνετο το αυτόνομο ελληνικό πνεύμα, τόσο ζωντανότερα η φύση με λυπηρέ βαφές εντυπώνεται με στη φαντασία και το αίσθημα του λαού καθαρισμένα εις το φως του Ευαγγελίου με την αυτομόρφωτη αυτή γλώσσα εσυγγένευε ο ποιητικός νους του σολομού και αυτός άρχισε να τη μελετήσει άμα επέστρεψε στην πατρίδα του ώστε ισολίγο διάστημα καιρού επήρε το πνεύμα της από το στόμα του λαού και από τα εθνικά τραγούδια τα οποία ήδη εφρόντιζε να συνάξει από τα διάφορα μέρη της Ελλάδα Ο ενθουσιασμένος εκείνος ερμηνευτής των ποιητικών αριστουργημάτων τη αρχαιότητος και των νεωτέρων έκλεινε πρόθυμα το αυτή εις αυτοσχεδιάσματα ενός τυφλού γέροντος, όπου εζούσε εις τη Ζάκυνθο με το τραγούδι εδυνάμωνε μες την ψυχή του νέου ποιητή το θάρρος του εις το μέλλον του έθνους όταν ετύχαινε να ακούσει από το άτεγνο στόμα του φτωχού Νικολάου στίχους γενναίους καθώς είναι οι εξής από μίαν περιγραφή πυρκαγιά εις τα Ιεροσόλυμα ο Άγιος Τάφος του Χριστού Χ Εκεί που βγαίνει τα γιοφός, άλλη φωτιά δεν πάει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.